Έγινε, μακατί, έγινε του τι πάλι, ρε. Ε, δεν πήγε πολύ καλά, είχε κρυφτεί κι άλλο καλά στην τουλάπα με τα παλιά παλτά ανάμεσα. Με... Τι να κάνει τώρα, εντάξει, <laughs> έφυγε και λίγο τσιριό, συμβαίνει κι αυτό σου Α. λέει μπορεί να τα έχουν καιρό τα παλτά να έχει γάτα, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, εγώ σου λέω μιλημένη ήταν η δουλειά, τον έξεραν τον τύπο. Μιλάγανε και μεταξύ του φιλέ, δεν. Α, ξέρεις εσύ έχει πληροφόρηση τώρα, όχι με Δηλαδή δεν είναι τίποτα συνωμοσιολογικό, ξέρει τώρα, δεν είναι έτσι. Μπορώ να σου πω και τι λέγανε είσαι αυτό. Όχι, είσαι ταξιτζή <Σιεύησαι> Α, κοντινό, κοντινό παρεφέρες και αυτοί ξέρουνε. <σχωρώ> το ένα είναι ΑΕΗ, το άλλο είναι Λογικό, εντάξει, δεν μπορεί να μην πεις ότι δεν ξέρει, λέγε. Ο ένας ο Μπαλούρδος φωνάζε απ' έξω. Ρεσίχαρ με το κλέφτη και ο άλλος φωνάζε από μέσα. Χεστικά, καταλάβες, ήτανε μιλημένη δουλειά φίλε. Α, και μιλή... μάλιστα. <σχωρώ> και τα και χωρατό, μάλιστα. <σχωρώ> το τριαξονικό τα <σχωρώ> κάνει όλα αυτά, κατάλαβα. Παπα-Κωνσταντίνου για πάντα, δεν τον άκουσε χθε το τραβελάκι. Εμείς... Τα μούτρα σου. Και... Πολύ καλό, πολύ καλό. Το χάρηκα που ήρθε και εδώ πέρα καταρχήν. Και λεφτά λέει δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν, αλλά το είπαμε. Λέει πώ θα βγαίναμε. Ο παπα Κωνσταντίνου... βγαίνει σαν καθαρός ότι καθαρό. Ότι έχει βγει αθώο, ως... α είναι... πούμε. Μ' αρέσει, ενδιαφέρον φαίνεται. Είναι ιστορικό, μα έβαλε στο, στο μνημόνιο τη σωτηρία. Αυτό ο τον κάνει ιστορικό. Είναι... Ιστορικό λέει και ο ότι είναι. Πάρα ιστορικό. Αληθεύει ότι ο, ο Τσίπρα έστειλε το σταθάκι στην ομάδα του survivors στου μαχητέ. Του τρόει το στρε, Και η αγωνία. Αν θα μπουν στι ανώτατε σχολέ, Του μαχητέ. Του τρόει το στρε. Για να πάρουν ένα ρε παιδί μου και τον τίτλο, ότι είναι μαχητέ, ότι... Καλά, διάσημο δεν έχει καμία περίπτωση. Τώρα λέμε, Τι; Διάσιμο δεν είναι. Μαχητή είναι, Μαχητή υπέρ του μνημείου όμω να τα λέμε σωστά. <σταθάκης> <σταθάκης> και ο σταθάκι και όλη η ΣΥΡΙΖΑί να τα λέμε όλα. Είμαι <σταθάκη> ένα κάσο με το σπαλιάρα, ε. με ένα κάσο με το σπαλιάρα. <σταθάκη> Πού το στείλαν από εκεί. Πού το στείλαν από εκεί, βέβαια είναι μια δικαιοσύνη, γιατί τώρα μεταξύ μα ποιο διάσημη, μεταξύ μα τώρα να πει, ο καθένα εκεί που πρέπει συγγενικά. Όχι, ότι αυτή που μείνανε στου διάσιμού είναι οι Αλλά να. Σιγά σιγά να έρχεται μια δικαιοσύνη. Είναι ότι από του διάσημου τι είχε περάσει όλε. Είναι και αυτό. Α, Τώρα α, έχει και α, κανένα δύο-τρει δύο. καινούργιε εκεί στου μαχητέ να φάει. Έλα, Μοριονάτη. Έλα, καλε, πού είσαι εσύ. <χεχεχε> Ανησύχησα. Νόμιζα σε πήραν οι ξένοι. Ντα, <χεχεχε> ουφό. Το τερμάτισε, ο λεβέντη έτσι. Θέλω να περπατώ στου δρόμου. Και να με πλησιάζεται. Και να με αγγίζεται. Φαντάσουλα, που με θέλει να τον αγγίξει και μετά θέλει να σε αγγίξει και αυτό. Και να... Μου επιτρέπετε να σα αγγίζω και εγώ. Και να σου έρχεται από αυτό το ύφο να πούμε του ροφού που βαριέται απόρριτα ή τη μόνιμη εμποραίδα και να σε κοιτάει, βιλε. <ΣΣ Λίκο> γιατί οι μπάτσι δεν περνάνε μυρωδιά των άλλων τον μαλλιών. Ποιον. Αυτόν που είχε κρυφθεί με στην τουλά και είχε χεσει επάνω του, ρε. Α, γιατί. <στονίλυνα> μυρίζουν το ίδιο, ρε, φίλε. Ε, ντροπή, ντροπή. για του συναντέλφου Μπαλούρδου, ντροπή. Εις αυτό το στάδιο που ήρθε η χώρα με θλίψη οθετεί το κόμμα της Ένωσης Κεντρώων τις απόψεις των ξένων όχι γιατί τις αγαπώ αλλά γιατί δυστυχώς Είναι προπόθεση για να έρθουν οι επενδύσει. Έλα, ρε Αποστολή μου. Δεν μπορεί ένα δημοσιογράφο να πάρει ευχή να ενημερώσει αυτό τον άνθρωπο για το Λεβέντι. Μιλάω. Τσίπρο, είμαι φραπέ, δεν πάει. Βλάπτει, ρε παιδί μου. Δεν τσίπουρο είναι παιδι, μόνο αυτό το τσίπρο μαζί με καφέ. ότι στο ενδιάμεσο είναι και τα χάπια που του δίνει ο γιο του βουλευτή. Ο υπεύθυνο χορηγή χαπιών. Εγώ έχω μόνο το γιο μου βουλευτή στην. τον κύριο Γεωργιάδη. Α, τον κύριο Γεωργιάδη στην Αλφα. Το Μάριο, τον κύριο Γεωργιάδη. Τον ο οποίο πάει και πάρα πολύ καλά. Και έχω δημοσίω πει, θέλω να έχω κοντά μου Ένα πολύ δικό μου άνθρωπο. Με αυτή τη, τη, τη φαρμακά μου παίρνω πολλών ειδών χάπια, έχω πίεση, έχω διάφορα πράγματα. αυτή μα τη, τη λογική δηλαδή. Ναι, ναι. Εγώ ξέχασα το βασικό για τσίπουρο και τραπέζι, δεν πάει η yeah, yeah, Ναι, yeah. δεν πάει μαζί, αλλά σκέψω και το χάπι ενδιάμεσα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του Λεβέντι. Έτσι βγαίνει. Παίζουμε χρυσό. Ναι, εγώ θα σε ψάχνω και εσύ θα κρυφτεί. Αν σε βρω, θα σε γάμψω. <laughs> σε περίπτωση που δεν σε βρω, θα είσαι στην Τουλάπα, το ξέρω. Έλα, Αποστολή, το βρήκα. Πού ήτανε, στην Τουλάπα, Έχεσαι. Επίκαιρα, ναι, για την εκπομπή που είναι τώρα. Ναι, ναι, εδώ η εκπομπή που είναι τώρα είμαστε. Ναι, ε, βάλτε ε, το λεμαίδα να λέει ε, ένας ξένος που θα την πάρει «Λεπτομαΐδ». Να κάνουμε και... τέτοιο χωρατό. Θα το δω, θα το προτείνω στο κοινό, είναι μια πρόταση που νομίζω θα πιάσει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε yeah. για τη συνδρομή. Γεια σα Δεν τρέπεσαι λίγο αλήθεια; η κοροϊδία τα χωρί και να πούμε που δουλεύουμε σε τηλεφωνικά κέντρα. Άντε βρε κανέναν κιόλα που θα μου αλήθεια; Να ρε. πλένεις το στόμα σου με το μπεφλό πριν μου μιλήσει. Αλλά πούσε, φαντάσου λίγο αυτό λέει να γινόταν ελέγχη με τα κόμματα, έτσι. Άρα, μας έπαιρνε, ξέρω γονιά, και να μα έπαιρνε. Σας δίνω αυτή την Επάνω κάτω γιατί δεν γίνεται, γινότανε, φίλα, Δεν, γινόταν, δεν γινότανε, πλέον. Γινότανε. τώρα γιατί έχω με τη Τα θα διπλοτσεκάρουμε τα πακέτα. Θα πα να τα βάλει πάνω, θα κοιτά την τουλάπα με καχυποψία. Θε να ανοίξω την τουλάπα, μην βγαίνει κανένα από μέσα. <Κι> το κοιτά. Λε και... να βάλω τα ρούχα σε διπλό nightclub. Να μπει να με κλέψει, αλλά μην μου χέσει και τα ρούχα. <Κι> και θα κοιτά, μην... <Κι> μην βρω κανέναν ξαφνικά. Να παρακαλά, είσαι και ρατόνι γυναίκα σου, μείνει είναι ληστή. Προσοχή στι δουλάπε. Και προσοχή σε αυτού που δεν βγαίνουν από τι δουλάπε. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Έλα, γεια. Ο μάνο είμαι. Μάνος? Ο, ο μπάσουλα, το ξέρει. Όχι, έπρεπε. Όχι, γι' αυτό δεν σου πάει το άλλο. Και γιατί μου λε το Μάνος, Γιατί το Μάνος το ήξερα. Γεια σα, Αποστόλη, και λέμε <laughs> αυτό που θέλουμε. Γεια σου Αποστόλη. Καλά είσαι. Λέγε τι θε. Τίποτα, είμαι προβληματισμένο. Συμβαίνει. Πήρα να μοιραστώ το προβληματισμό μου μαζί σου. Ποιο είναι. Ποιο ο προβληματισμό, ε. Αχ, θα μου βγάλει την πίστη, τέλειωνε. <laughs> Οι άλλοι σύντροφοι έχουν πάει στι Βρυξέλλες Παίζονται όλα σήμερα και ακούω από άλλου συντρόφου που έχουν μείνει εδώ πίσω. Έχουν ε, να τρέχουν στα, σε εγχειρίδια Γκαλμπρέιφ, ετοιμάζουν ρίξη, λέει κάτι Τέτοια είναι η άλλη σκέψη Ξέρεις τίποτα Όχι Καλά Να πω ε Τι να σε κάνω Είπες και εσύ να Που δεν περνάει Επιτέλε, έκανε κάποιο μια σοβαρή ανάλυση του λογαριασμού τη ΔΕΗ χθε στην κλεπτική ελληνοφένεια. Γενικώ επιτελούμε έργο. Να το πω και εγώ σεμνά μυαλά. Σεπνά θα το πω. Εκεί συναφύνα λέω που δεν είστε ενησί, έχετε είκο. Εγώ το είχα του είκο, το τα νησιά, πολύτεχνή και τέτοια. Καλά, μισή είμαστε να το σκεφτεί. Νισί είμαστε όλη η Ελλάδα. <laughs> και όλο ο κόσμο σε νησί, νησίνε, νησί. τι έχει γύρω ο θάλασσα, δεν έχει. Εμεί εδώ πάνε που είμαστε σε νησί, νησί έχουμε είκο για νησιά. Πού με ορίζει ενησίνηση. Είχε πώ την είναι, νησί δεν είναι. Ελληνικό είναι η to Μωρή, έχει ενημερωθεί για τα καινούργια. Μα πήραν οι Τουρκία και δεν το καταλάβαμε. Δεν το έχει πάρει. Και αν δεν το έχει πάρει, ξέρεις, <συμφι> Ο Καμένος είναι υπουργό. Βάλτα κάτω. Α, λογικά ναι, να το βάλεις. Ναι, λογικά. Το, το, το, το και Όλοι το ίδιο λένε εδώ. Ε. Δηλαδή, πού πάνε αυτά τα λεφτά. Πώ θα έρθει η <συμφι> Ανάπτυξη. Κα, πάντα λεφτά. κάπ, Τι σε νιάση, Θα σου βάλουμε για διαχείριση, Θα τη στα χέρια μα. Ξέρει <συμφι> πάντα λεφτά. Αυτή διαχείριση. <συμφι> εκεί η Μια χαρά το πάνε πάντως, κάνουν τον κόσμο να γαναχτεί για να δεχτεί το ξεπούλημα τη ζωής. Παλιά και γνωστή επιτυχία, τι δεν καταλαβαίνεις. Να ξεστήξει κάτι προηγουμένως. Για τη γαμι... έχουν ποτέ το λαό. Γιατί δεν κάνουν να, δούμε πόσος θέλει να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, πόσος μας έβαλε ψυχός και μας άλλοι, με το έτσι θέλω". Δεν, ποτέ το λαό, αν την Ένωση. δεν το ρώτησε. Ψήφισε ποτέ ο λαό κάτι εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός έχει τέτοια που δεν ξέρει ούτε ποια κόμματα υπερασπίσεις Οπότε δεν το... τι εννοείς δεν, δεν τον ρωτήσανε Τον έχουν ερωτήσει το λαό ε, Αν ο λαός ε, δεν κατάλαβε ε, ότι αυτό ήταν το ερώτημα Λυπάμε για το λαό που την ευρία έννοια ναι Όχι δει, δει. δεν είναι η ευρία μόνο <χαι> Έλα για, άσε τώρα Να τους βγάλεις λάδι Έλα, έλα σε Έλα εγώ θες να σε σεξίσω λιγουλάκι και άπα με, με σεξήσει καλά, θα μου αρέσει. Ε, καλά, που θα σα αρέσει, θα σα αρέσει. <laughs> Το υπογράφω, βάζω κάτω όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εννοείται. Επειδή έχει φτάσει φάση συνέχεια από τι λίγε φωνέ που ακούγονται οι αγαρακτισμένοι άνθρωποι. Φαντάσου, φαντάσου που έχουμε φτάσει. Ε, Η κατάρτια δεν έχει τελειωμό. Οι μαλάκε αυτοί από την αριστερά έχουν υπόψη του τι περνάει ο κόσμο. Μα έχουν ζαλίσει τα αρχή. Ποια yeah, περίμενε ή λίγο μπερδευτήκαμε. Ποια αριστερά, αριστερά, Την αριστερά, του αριστερά του ψάλιτερ, παιδάκι. Ναι, yeah, ναι. Yeah. <laughs> Αυτή αριστερά τέλο πάντων. Yeah. Καταλαβαίνει τι σου λέω. Yeah. Εν μεταξύ, το λαμόγιο Παπαντονίου γιατί είναι ακόμα έξω. Όλα τα μουνάπα να έχουν γάψει. Το κοσμάκι, το λαουτζίκο που τη βγάζει με 400 ευρώ. Όλα τα μουνάπα τα παντημένα. Όταν πάρει ο κόσμο ανάποδε, θα του γάψει και τι βίλε και τα ελικόπτερα και το ψυχικό. Δεν Δεν προλάβουν να φύγουνε. Θα τους πατήσουμε κάτω. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσει. Δεν θα προλάβουν να φύγουν. Θα τους πατήσουμε κάτω γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Είναι τρελή όλοι και εγώ που σου μιλάω εγώ είμαι τρελαμένος. Όλοι τρελαμένοι είμαστε. Θα αγάπη μου. Τρελή κι αλλοπαρμένη. Τρελή κι αλλοπαρμένη. Τρελή. Ευχώ, σε κατάλαβα του σε τρέλλι με όλοι. Δηλώσω. Η εργαλεία είδου. Σα Παίρνω μία ώρα τηλέφωνο και δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Να με. Τι έγινε, τόσο πολύ δουλειά και πε στο μαγαζί. Έχουμε δουλειά, πουλάμε, πουλάμε. Φιλαράκι, πουλάμε. Έχι, δεν κατάλαβα μόνο ο Τσίπρα θα πουλάει. Ε, μπράβο στον Παλκάρη, γι' αυτό πήρα εγώ να τον συγχαρώ. Να μην μείνει τίποτα, φίλε μου, να με να τα πουλήσει όλα και του έχω και επιχείρηση ευκαιρία με 5.000 ευρώ το μήνα και 0 VPA. Τι εταιρεία. Είναι το καρτελάκι αυτό που λέει: Είμαι άστεγο, δώστε ό,τι θέλετε. Το άπησε ο άνθρωπο γιατί από τον Πολύ Βασόλη έβγαλε ρίδε ο του. Θα τα πουλήσει όλα το παλικάρι. Καλά, το πείστε, το θα μην... τα πουλήσει όλα. Μην σι να Και να σου πω πολιτικούς. κάτι. Ρούν και που τα λιμούκι. κρατάμε, τι τα κάνουμε. Έλα, Τα το αξιοποιούμε, το το αξιοποιούμε το... δεν τα αξιοποιούμε. Τρογόμαστε μεταξύ μα. Ποιο είναι δημόσιο, ποιο δεν είναι. Θέλω τα πάρουν οι Γερμανοί, ρε φίλε, και να του φορτώσουμε μνημόνια από τα χρέη των πολιτικών μας Αυτό Εκείς θα γίνει έτσι και αλλιώ, μην αχώρησε. Εκεί το γέλιο, το τρελό. Έστειλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Έστειλα στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Uh, <laughs> Ολοκάσεις στοιχειά, ολοκάσεις. Αποδεικτικά στοιχεία Αποδεικτικά που αποδεικνύουν τη διαχρονική νοθεία των εκλαγών. Με διάφορους ολοκάσεις. τρόπους ολοκάσεις. μπορώ να το αποδείξω. Έγινε νοθεία στι εκλογές, λέει. Και βία και νοθεία αφού γυρνάμε προς τα πίσω και θα φτάσουμε θα πάμε και στο καραμαλίσι τάγκς μη φτάσουμε σε κανένα καραμαλήσι τάγκς και εννοούμε τον καραμαλή τον του Κωστάκι. εκεί θα καταλάβει ότι δεν έχει πάτο όχι τώρα, μισό λεπτά, εκεί. Μισό Άρα το ποσοστό του κουκουέ είναι 15%. Δηλαδή, γι' αυτό δεν πάμε καλά. Δηλαδή, αν είχε πάρει 15% το κουκουέ, θα πηγαίνα μια χαρά. Ναι, καλά. Ε στην οθία μπορεί να είχαν μπει και οι δικοί σου τη βουλή, δεν ξέρει. ή φαζανέοι αυτοί οι οποίοι είστε. Ναι, η ζωή. Αλλά το θέμα είναι το κουκουέ θα είχε 15%. Οπότε τα περισσότερα προβλήματα θα ήταν λυμένα. Μπα το κουκουέ πάλι 5 θα είχε. Ε, θα είχε πει ο κουτσούμπα στην κυβέρνηση και θα εκβιάζει. 15% θα σα πάρει και θα σα Λέμε τώρα, κονήρατα. Αυτό που λέμε πατάει κιόλα και πολύ από τι βλέπω. Τι εννοεί πατάει. Πατάει, πατάει. Δηλαδή, ο Δεν μπαίνει στην κυβέρνηση επειδή δεν έχει 15%. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί. Ναι, αυτό. Ε, αυτό θέλει ζωντανή συζήτηση γιατί θα κόψει ορισμένοι. Ό,τι θέλω θα κάνω. Έλα εγώ είναι. Εσύ, ναι, ποιο εγώ. Από στο λάκκο νόμιζα ότι είχε κλείσει το τηλέφωνο. Κάτι παίζονταν που σου πιά. Πάλι Να σκεφτεί κάτι άλλο που κλείτει. Που σου πιά πρώτα. Τρει μέρε τώρα τηλέφωνο να πούμε και το γαμμένο είναι κλειστό. Τι έγινε. Δεν είναι κλειστό, δεν ήθελα να σου μιλήσω. Αμέσω είναι κλειστό. Ά, ετύ, ετύ, ετύ, άμα μου κρατά τα τότε, σου κρατάω και εγώ. Κράτα να δω που θα κερδίσει. Δεν σου ξαναμιλάω. Buh-buh-buh-buh-buh. <laughs>